Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, bésame, bésame Αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα πρωθυπουργό και αυτά πρέπει να το αποδώσουμε το εύσημα στο Μητσοτάκι. Ο οποίο καλπάζει ανάλογο. Υπάρχει ένα πρωθυπουργό, ο οποίο καλπάζει ανάλογο. Ο Αστραχάν είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε άλογο πρωθυπουργό. Δεν είναι πρωθυπουργό, δεν είναι μοησή. Δεν είναι πολιτικό, δεν είναι ο αγαπημένο όλων, ο Κυριάκο, ο επιτυχημένο, ο επικεφαλής των Αρίστων. Είναι άλογο. Όπω ο Χρυσοχοίδη, αυτό ήτανε, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό μα, όλων των Ελλήνων. Γι' αυτό ο Economist μα έχει μπροστά, ε, πρώτη χώρα δηλαδή, το 2023, χώρα τη χρονιά, γιατί έχει άλογο για πρωθυπουργό. Πού τα είπε όλα αυτά ο Χρυσοχοίδη, χθε βράδυ στο Μέγκαμ, στην εκπομπή τη Νική Λιμπεράκη. Στη μεγάλη εικόνα, έτσι λέγεται η εκπομπή Εκεί λοιπόν είπε πάρα πολλά Αλλά αυτό που διαλέξαμε εμείς πρώτο και λογικό Είναι ότι έβγαλε άλογο τον Μητσοτάκη Πώς αισθάνομαι από τη μια πλευρά ότι αντιμετωπίζουμε ε, δυσκολίες στο εσωτερικό κυρίως με το θέμα της ακρίβειας mm -hmm. και α, μια σειρά άλλα φαινόμενα α, και από την άλλη όμως αισθάνομαι ότι υπάρχει ένας πρωθυπουργός και αυτά πρέπει να το αποδώσουμε το εύσημα στο Μητσοτάκι είμαι άλογο, άλογο, άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο, είμαι... Ο οποίο καλπάζει άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο. και διεθνώς και στην πορεία του στην Ευρώπη και στον κόσμο <Τι> Είμαι με άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο. Οι φίλοι με φωνάζουν και βουκεφάλα. Χοπ, χοπ, χοπ, αλογατάρι. Χτύπαμε με το καμπτσίκι σου. Γενικώς, με άλογα σήμερα πάρα πολλά. Αυτό είναι το πλήρες κείμενο του Χρυσοχοίδη. Ε, μιλάει ότι είναι και εδώ και στην Ελλάδα και υπάρχουν τα αρνητικά, αλλά όμως ευτυχώς... Σα λέω όλο το σκεπτικό. Ε, δεν βάλαμε την τεράστια δήλωσή του, βάλαμε τα, τα απαραίτητα, τα αυστηρό απαραίτητα και αυστηρό κατάλληλα. Ε, καταλήγει ότι έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίο είναι άλογο. Είπε και για άλλα πράγματα, μίλησε και για άλλα πράγματα Το Μιχάλη Κρυσογοήδη. Άλλωστε, όποτε δίνει συνέντευξη, μιλάει για το εγώ του. Είναι ένα πολύ μεγάλο εγώ, από τα μεγαλύτερα εγώ που υπάρχουν στην πολιτική. Αν και τώρα τελευταία έχουν έρθει κάτι εγώ από το εξωτερικό και έχουν μαζευτεί πολλά. Ο Χρυσοχοίδης του έκανε μάλλον ερώτηση η Λιμπεράκη γιατί συνέχεια ο ίδιος Υπουργό επανέρχεται πέμπτη φορά στο συγκεκριμένο Υπουργείο και απάντησε Δεν προδίδει και μια φτώχεια κύριε χρυσοχοίδη του πολιτικού προσωπικού Το σκεφτόμουν 20 χρόνια τώρα σε αυτό το Υπουργείο έρχεστε, επανέρχεστε, επανέρχεστε Είναι γιατί ξέρετε ε, όπως η ζωή κάνει κύκλους, ε, η δική μου ζωή κάνει κύκλους Βλέπω ναι, σαν τι, κύκλους Αλλά και η αστυνομία κάνει κύκλους και γενικότερα η διοίκηση κάθε φορά χρειάζεται, χρειάζεται να κάνει κύκλους Κύκλους, οι οποίοι γερνάνε πώ. τι Ένα restart Οπότε χρειάζεται. Κύκλου. Οι οποίοι γυρνάνε πώ. Τι, Γυρνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώ. Έτσι. Είμαι άλλο, άλλο, άλλο, άλλο, άλλο. Κάτω τα χέρια από τον Κασελάκη. Έχουμε και αυτόν ο οποίο δεν θέλει να τον αγγίζουν συγχίζεται δεν μπορεί και λέει κατεβάστε τα χέρια κάτω Έτσι λοιπόν κάνει κύκλους η ζωή του Χρυσοχοίδη η ζωή της αστυνομίας, η ζωή του Υπουργείου και όλοι αυτοί οι κύκλοι τέμνονται, νόνονται, αλληλομπλέκονται Και βάλαμε και τον παλιό, τον ιστορικό τύπο που είχε μιλήσει για του κανονικού κύκλου. Και έρχεται και μπλέκεται όλο αυτό πολύ ωραία και γλυκά επειδή είναι και κύκλοι. Υπάρχει ένα μπλέξιμο ότι πρέπει όλα μαζί. Το εγώ λοιπόν τώρα του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ξέρετε, εγώ πάντα βλέπω μπροστά και πάντα προσπαθώ να βλέπω το μέλλον. Έχω περάσει και από άλλα υπουργεία και έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου. Μπράβο! Προσέφερα στι κυβερνήσει και στη χώρα.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 Εδώ το άλογο ταιριάζει καλύτερα, νομίζω, από τα προηγούμενα. Έχει κάνει σπουδαίο έργο. Κατά τη γνώμη του, πάντα είναι αντικειμενικό. Αν δεν είχε κάνει σπουδαίο έργο, θα μα το έλεγε. Δεν είναι κανένα που έχει κάνει άλλο έργο και μα παρουσιάζει άλλα αποτελέσματα. Σπουδαίο έργο έκανε, για σπουδαίο έργο μιλάει. Και μιλάει ο ίδιο για τον εαυτό του. Πολύ απλό, πολύ συνηθισμένο, πώ του λέμε όλου αυτού του παρέ, στον κύκλο μα. Πάλι κύκλος. Αν έχουμε τέτοιου ανθρώπου, πώ του χαρακτηρίζουμε που μιλάνε για τον εαυτό του. με πολύ καλά λόγια και εδώ δεν διάλεξε. Έχω αφήσει έργο πίσω μου. Θα μπορούσε να είναι μια φράση που τη συζητάμε. Έχω κάνει σπουδαίο έργο από όπου και αν πέρασα. Σπουδαίο, ούτε καν μεγάλο. Σπουδαίο έργο δεν πέρασα από το Υπουργείο. Δεν έχει περάσει ποτέ από το Εργασίας. Ο Χρυσοχοείδης ή από το, το Υγεία έχει περάσει. Από το εργασία δεν έχει περάσει. Ε, θα μπορούσε να έχει αφήσει και εκεί σπουδαίο έργο. Και δεν θα είχαμε το χτεσινό σκηνικό που βγαίνει ο πρόεδρο των συνταξιούχων στι επικουρικέ ασφαλίσει, ο κύριο Αριστοτέλη Κάντα. Στο Όπεν είχε βγει στο το πρωί και κάνει ένα σοου πολύ χρήσιμο για όλου μα. Πήρε τηλέφωνο επιτόπου να κλείσει ραντεβού ε, σε, σε οφθαλμίατρο. Έψαχνε ε, στην εκπομπή, δεν του είχε ενημερώσει εκεί του δημοσιογράφου και πήρε τηλέφωνο να βρει άκρη. Τι μου λέει λοιπόν, mm. μου βρίσκει γιατρό, έτσι. Mm. Ακούσα λοιπόν, ακούσα λοιπόν, 14. 884 Να βρω γιατρό! Τι είναι αυτό? Να βρω το γιατρό! Να βρω γιατρό! Πού Ακούστε είναι αυτό το τηλέφωνο, Πολύ 14884 <στασταστασια> Αριθμό τηλεφωνικού ραντεβού του πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγεία Παιδί. 1,31 ευρώ το λεπτό. Απληρώνω δυο λόγια. υπηρεσία τηλεφωνικού ιατρικού <σίλω> ραντεβού, μπορείτε να προγραμματίσετε ή να ακυρώσετε ραντεβού με ιατρό τη ειδικότητα που επιθυμείτε στι μονάδε πρωτοβάθμιας φροντίδα υγεία και με ιδιώτε ιατρού του θεσμού προσωπικό ιατρό στο ιατρίο του 24 ώρε το 24 ώρο. <σίλω> Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σα, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμο τον άμκα σα. <σίλω> Η κλήση ενδέχεται να εχογραφηθεί. Σα συνδέουμε αμέσω. 24, 24, Καλή σα ημέρα! Καλή σα ημέρα να σα πω το άμκα μου! Γιατί ψάχνω να βρω φθαλμίατρο, Μισό λεπτό εκεί, δώστε στο μεγάλο. Τώρα θα πείτε το Λέτε άμκα στο αέρα. Τώρα θα πείτε το άμπκα στον αέρα ε, και μετά τι θα γίνει, 10 04 55 027 12. Δώστε μου. όνομα είναι, Κάντα Αριστοτέλη. Ο Οφθαλμίατο σε ποια περιοχή θέλετε, Στην περιοχή του Πειραιά, στο κέντρο υγεία που είναι στην πλατεία τη Δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο ραντεβού. Τι δεν υπάρχει, παιδάκι. Πω, θέλω πως. να πάω σε οφθαλμίατο, τι δεν υπάρχει. Δεν πότε δεν υπάρχει, υπάρχει να πάω. Δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού. Ε πότε πρέπει και να και... κλείσω. Μέχρι και 26 Απριλίου είναι δεσμευμένα. Απριλίου, είναι δεσμευμένα. Είμαι άλλο, άλλο, άλλο, άλλο. Το άλογο, αλλά οφθαλμίατρο δεν βρίσκουμε το άλογο. Εκεί δεν τα έχει καταφέρει και τόσο καλά. Υπάρχει στι 26 Απριλίου. Η αλήθεια είναι πριν το Πάσχα. Θα δει το φω του άνθρωπο, θα δει και το Άγιο Φω. Πριν το Πάσχα, όλα αυτά έγιναν live χτε εκπομπή. Τα αντιμετωπίζουν όλοι όσοι προσπαθούν να κλείσουν ραντεβού. Καλά τα λόγια, καλά οι διακηρύξει ότι η γη αυτή την τετραετία ειδικά θα είναι η πρώτη προτεραιότητα. Εγώ θυμάμαι και άλλου πρωθυπουργού πολύ παλιά, από την δεκαετία του 80 και μετά, να λένε ότι η υγεία είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και αν το δει και το βάλει κάτω, είναι η τελευταία προτεραιότητα από ό,τι φαίνεται. Για όλα τα υπόλοιπα ασχολούνται εκτό από το πιο σοβαρό, πιο σημαντικό θέμα. Άλλωστε, αποδεικνύεται και από το ποιοι είναι Υπουργοί Υγεία. Από εκεί μπορεί να καταλάβει κανεί πάρα, πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε δεξιό πρωθυπουργό, όπω όλοι ξέρουμε, δεξιό άλογο, άλογο. Κέντρο δεξιό, μάλλον έτσι θέλει να λανσάρεται. Οπότε, εφαρμόζεται η δεξιά ατζέντα, να το πούμε έτσι, χήμα. Ποια είναι τώρα αυτή η δεξιά ατζέντα, μα εξηγεί ο Βορύδης. Εγώ θεωρώ ότι η δεξιά ατζέντα είναι πολύ συγκεκριμένη. Ποια είναι η δεξιά ατζέντα, να την βούμε με δύο κουβέντε. Ελλάδα, Περιοριστική μεταναστευτική πολιτική. Σβηθίζουμε πάρα αυτά. Αποτελεσματική ε, μάχη με το έγκλημα. Και επομένω εφαρμογή νόμου και τάξη. Τάξη και ηθική. Θωράκιση τη εθνική άμυνα. Ελάτε να τα πάρετε! Και επομένω υπεράσπιση τη εθνική κυριαρχία. Ελάτε! Μείωση τη φορολογία. Σε ένα στρατό που θα φτιάξει. <συσίλωση> Πρέπει να πάρει δέκα φέτε, να τι φετάξει τι μισέ. Σε <συσίλωση> ένα στρατό που διώχνει Όλοι. Εμπιστοσύνη στην ελεύθερη οικονομία. Αυτή είναι η δεξιά ατζέντα. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. <συσίλωση> η νέα δημοκρατία λοιπόν σε αυτό. Αυτό το υπηρετεί με συνέπεια. Τελειώσατε. Άρα δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου χώρος και περιθώριο. Όπα, όπα τέτοια. Ένας, ένας, Όταν θα κάτσουμε να μιλήσουμε για μια σοβαρή και συγκροτημένη δεξιά... Μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή. Τα ομόφυλα ζευγάρια είναι δεξιά τζέντα. Δεν θα το λέγα. Με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όμω είναι δεξιά Θέλω Έχει Harvard στην Αθήνα! Θέλω, Θέλω, γέρι, να να, να. να γίνεται εδώ! Και θα πετράνωλα να το γέυ! Ο ποινικό κώδικα που ψηφίζεται τώρα με την αυστηροποίηση. Δεύτερη εξωρία σα περιμένει, του φέγει στο γουδί σα περιμένει. Η Φέρας. απάντηση λοιπόν ναι. είναι ότι κατά τη γνώμη μου ναι. δεν υπάρχει περιθώριο για να μετακινηθεί ψηφοφόρο εάν κάνει τι σωστέ σταθμήσει. Ζήτω η δημοκρατία! Ζήτω δημοκρατία! Αυτή είναι η δεξιά ατζέντα. Την περιέγραψε πάρα πολύ ωραίο ο Μάικς Βορύδης. Σε το μεταδώσαμε και εμείς για να το έχουμε στο νου μας, να ξέρουμε τι ακριβώς. και εσείς που έχετε ψηφίσει δεξιά ατζέντα με διάφορες αποχρώσεις. Και όλοι οι υπόλοιποι να γνωρίζουμε ποια είναι η δεξιά ατζέντα. Πολύ παραστατικά, πολύ γλαφύρα. Ακούσαμε την περιγραφή. Στη δεξιά ατζέντα είναι και η προστασία των αγροτών. Κι αυτή, πρώτο θέμα. Είναι αυτή την εποχή ε, τους υπερασπίζεται ο Αυγενάκης εντός χώρας και εκτός χώρας πήγε στις Βρυξέλλες να δώσει μάχη ο Υπουργός ε, Αγροτικής Αναπτύξεως όπως λέμε και εκεί δήλωσε ότι με στο νου του πάντα τους αγρότες. Ερχόμαστε στις Βρυξέλλες σήμερα μεταφέροντας την κραυγή αγωνία των αγροτών μας. Δουλεύουμε συντονισμένα Αν λείψουν οι αγρότες τότε θα καταλάβουν τι σημασία έχει ο αγρότης Γιατί δεν θα έχουν να φάνει Δουλεύουμε συντονισμένα Να θεωρείστε τώρα την κοινή αγροτική πολιτική Είναι η πολιτική αυτή που μας έχει φτάσει σε αυτά τα διέξοδα Και οι αγρότες βεβαίως δεν έχουν ηρεμήσει Από τότε που ήρθαν στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα και γύρισαν πίσω Πολλοί μορφές κινητοποιήσεις Ποικιλία στην, στο περιεχόμενο διεκδίκηση, πάνε στο σπερ μάρκετ, πάνε στα Τελωνία, κάνουν διάφορα, μπορούν να έχουν φύγει από τις εθνικές, όχι από όλα τα σημεία, αλλά σε διάφορους χώρους με μια ευρηματικότητα και μαχητικότητα. Προσπαθούν να κρατήσουν ψηλά τα αιτήματά τους γιατί είναι αναγκαίο στο τίποτα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Βλέπουμε και τα πλάνα από την Ευρώπη, χτες τις Βρυξέλλες έριχναν κοπριά στους, στις αστυνομικές δυνάμεις οι Βέλγοι. Αγρότες. Ξενέρω ότι ήταν κάποτε. Τώρα έχουν γίνει πολύ μαχητικοί και σε άλλε πόλει και άλλε περιοχέ τη Ευρώπη έχουν βγει όλοι για την περίφημη κοινή αγροτική πολιτική. Έχει κάνει μια ζημιά η Ευρώπη σε αυτό το θέμα, τεράστια ζημιά. Το κατάλαβαν πια όλοι οι αγρότε, το έχουν καταλάβει. Χρόνια υπάρχει κριτική σε αυτή την ΚΑΠ, την κοινή αγροτική πολιτική. Λέγαν ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας εκεί το μέλλον. Τώρα υπάρχουν ενστάσει και συνειδητοποιήσει έστω και αργά. Και προσπαθούν όλοι, ακόμη και η ίδια Ευρώπη, να αλλάξει όλο αυτό το έγκλημα που έχει φτιάξει ω κοινή αγροτική πολιτική. Να δούμε τι ακριβώ θα γίνει. Εξαρτάται βέβαια και από τι διεκδικήσει. Το καλό είναι ότι γίνονται παντού στην Ευρώπη. Πιο μαχητικά έξω είναι η αλήθεια από ό,τι εδώ. Οπότε βλέπουμε και περιμένουμε. Μέχρι τότε, κατεβάστε όλοι τα χέρια από τον Στέφανο. Και προφανώ έχω βγει ενισχυμένο. Νομίζω είδατε ένα ολόκληρο το οποίο πραγματικά σιόταν και έλεγε Κάτω τα χέρια από τον Κασελάκι. Έχεις ένα ολόκληρο συνέδριο το οποίο εκφράζει τη Βούλη στο Μελών. να σου λέει πάμε μπροστά, να σου λέει ε, ότι σε στηρίζουμε χωρίς κανέναν αστερίσκο κάτω τα χέρια από τον Κασελά κυριολεκτικά αυτό φώναζαν. 5.000 άτομα. Εφόσον όλο το συνέδριο λέει δεν χρειάζεται επαναβάπτηση τον στηρίζουμε κάτω τα χέρια από τον Στέφανο και όταν οι ίδιοι είναι ραγισμένες οι καρδιές τους και σου λένε κάτω τα χέρια από τον Στέφανο ε, Τα είμαστε tamely te lo είμαστε Ο πρωτότυπο εδώ, πριν το πει και ο Μητσοτάκης. Ο Στέφανο Κασελάκη, χθε έδωσε συνέντευξη στον Κουβαρά στην ΕΡΤ. Τέσσερι φορέ είπε ότι κάτω τα χέρια το φώναζαν οι σύνεδροι, το βλέπετε, το λέει η κοινωνία. Κάτω τα χέρια από τον Στέφανο. Κάποια στιγμή, στο τελευταίο απόσπασμα που βάλαμε, λέει ότι βλέπω του συνέδρου, τα μέλη μα που έχουν ραγισμένε καρδιές. Αν κρίνουμε από αυτά που λέγανε στο συνέδριο, μάλλον ραγισμένα μυαλά έχουν. Ε? Για καρδιέ δεν βλέπω, αντέχουν μια χαρά, έχουν αντέξει κι άλλα, έχουν καταναλώσει κάτι μνημόνια, κάτι παπάντζε, κάτι ψευδεστήσει και κάτι αυταπάτε. Οπότε όλα αυτά έχουν προκαλέσει ένα ράγισμα στο μυαλό, λίγο να δει κανεί τι λέγανε οι και τα στελέχη. Καταλαβαίνει και όλη την εικόνα βέβαια, ότι το ράγισμα είναι ανεπανόρθωτο. Ο Φίλι δεν ήταν στο συνέδριο χτε, ο Νίκο Φίλι, γιατί έχει αποχωρήσει, όμω, όπω μα είπε σε πρωινή εκπομπή, αυτό και κάποιοι άλλοι βγάλαν τον Τζίπρα Να μην ξεκινήσουμε από, αυτά τα οποία, από αυτούς οι οποίοι πήγαν στο συνέδριο, να ξεκινήσουμε από αυτούς οι οποίοι δεν πήγαν. Ο πρώην πρωθυπουργός και ιστορικό τέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ, ο άνθρωπο που έκανε το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και εσά υπουργού. Μια μεγάλη. Και τον κάνετε Πρωθυπουργό. Εσεί τον κάνατε Πρωθυπουργό, κύριε. Έτσι να είναι σαφέ. Με άλλον κόσμο, άλλον κόσμο. Έτσι να είναι <laughs> σαφέ. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια. Οπότε δεν πήγαμε να πάρουμε όφελι προσωπικά, πήγαμε να βγάλουμε τη χώρα από μια βαθιά κρίση τα μνημόνια και να δημιουργήσουμε τις προποθέσει μιας ανάπτυξη δημοκρατικής κοινωνικής για την περιοχή του λαού μας μα. Αν δεν ήταν οφείλει, ο Τσίπρας δεν θα έχει δει προθυπουργία ούτε με το κιάλλη. Ευτυχώ ήταν ο φίλη και οι άλλοι που λέμε εμείς τον μεγάλο προθυπουργό, και έτσι έγινε προθυπουργό και ο λέξη Τσίτρα. Και μετά ήρθε η Ευμίσωτάκη και μετάφιοι το Χριστόχοίδη έφυγε από το Υπουργείο, ξανά όμω. στο Υπουργείο Δημοσίου Τάξεως και μας λέει τώρα τι πιο πρόβλημα ακριβώς υπάρχει με την αστυνομία. Τι δεν γινόταν καλά μέχρι να αναλάβετε. Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς τι δεν γινόταν καλά. Θα έλεγα τι δεν πήγε όπως έπρεπε έτσι ώστε να μπορέσει η αστυνομία να ανταποκριθεί Σε ανάγκε πολύ μεγαλύτερε από αυτέ που ήξερε, σε ανάγκε πολύ μεγαλύτερε για τι οποίε έπρεπε να προετοιμαστεί. Παραδείγματο, χάρη να σα πω, η αστυνομία ε, έχει μείνει πίσω τεχνολογικά. Είναι πολύ πίσω. Άρα, αυτή τη στιγμή χρειάζεται να τρέξει. Έμεινε πίσω. Να, να, μια πρώτη απάντηση. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι υπάρχουν μορφέ εγκλήματο όπω το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο πλέον καλπάζει και η αστυνομία ασθενεί. Που το οργανωμένο έγκλημα το οποίο πλέον καλπάζει Είμαι άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλλο. Το οποίο πλέον καλπάζει Οι φίλοι με φωνάζουν και βουκεφάλα Από αυτή τη συνέντευξη του Χρυσοχοίδη χτες μάθαμε ότι δύο άτομα ή καταστάσεις καλπάζουν Ο Μητσοτάκης και το οργανωμένο έγκλημα Σύμφωνα με δικά του λόγια. Αυτά τα δύο είπε ότι καλπάζουν. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του. Δύσκολο να μπει και κανεί. Αλλά από αυτά που είπε ο δημόσιο λόγος του και τον καταγράφουμε εμεί εδώ, στην αρχή βάλαμε έναν που καλπάζει, που είναι ο Μητσοτάκης, και ένα άλλο που καλπάζει είναι το οργανωμένο έγκλημα. Επίσης λέει ότι η αστυνομία σθμένη δεν μπορεί να τα προλάβει όλα αυτά Οπότε, μάλλον επειδή τρέχουν οι αστυνομικοί να μέσα στο οργανωμένο έγκλημα. για να το ελέγξουν και για να το συλλάβουν δεν θέλαμε να αφήσουμε άλλο υπονοούμενο προφανώς θα τα καταφέρει όμως είμαι σίγουρος, είμαι αισιόδοξο, μέχρι τις στην αστυνομία θα πάψει να υπάρχει μια διάχυτη εικόνα αν είναι δυνατόν, ότι είμαστε Κολομβία Το οργανωμένο έγκλημα είναι κάτι καινούργιο το οποίο πολλές φορές δημιουργεί μια γενική πεποίθηση μια εντύπωση ότι σκοτωνόμαστε έχουμε γίνει η Κολομβία Γενική πεποίθηση, μια εντύπωση ότι σκοτωνόμαστε, έχουμε γίνει Κολομβία. Αυτό είναι μια πρόοδος. Έχω περάσει και από άλλα και έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου. Γενικώς είστε σε ένα παραλύρημα. Άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο. Με τα άλογα που καλπάζουν Με τα οργανωμένα εγκλήματα που επίσης καλπάζουν Με την Κολομβία υπάρχει μια αίσθηση Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο ε, Είπαμε να πάμε σήμερα ε, Στη Βουλή μιλάει ο Άδωνις Είναι από τη Υπουργός, Και είναι και ο Νίκος Παπαδόπουλος Βουλευτής της Νίκης του κόμματο Που είναι γιατρός και τον ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες Με, το, με αφορμή το... νόμο, νομοθέτημα τότε, νομοσχέδιο για τα, το γάμο των νομοφύλων που έβγαινε και έλεγε επικαλείτο και την θρησκεία, είχε ένα ωραίο στυλ ο συγκεκριμένος βουλευτής, πολύ τον αγαπάμε εμείς εδώ και βγαίνει χθε και μιλάει ε, προς τον Υπουργό, προς τον Άδων Γεωργιάδη και χρησιμοποιεί παρομοιώσεις, σχήματα, λεκτικά, το κάνουμε όλοι αυτό. Θα ακούσουμε δύο παραδείγματα, το πρώτο. Το ελληνικό σύνταγμα έγινε για άλλη μια φορά κουρέλι. Σύντριμα έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Το κάματε. Είπατε ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αναφέρθηκε στην καταπάτηση του συντάγματός μας. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απεβίωσε του Ματέου του του κόσμου το έτος 1843. Το σύνταγμα ψηφίστηκε το έτος 1975. Άρα είναι απολύτω βέβαιο ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν μπορεί να έχει κάνει καμία τέτοια δήλωση. Πω από τον τάποσε. τι επιχείρημα ήταν αυτό. Ο βουλευτής χρησιμοποιείς ένα σχήμα λόγου. Τι φράση δηλαδή του κολοκοτρώνει. Όλοι τα κάνουμε. Αυτά χρησιμοποιούμε φράσεις που έχουν υποθεί. Προφανώς δεν ζει ο κολοκοτρώνης για να πει για το τι ακριβώς κάνουν τώρα στο σύνταγμα που το έχουν κουρελιάσει, το έχουν τσαλαπατήσει και φέρουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ενώ το σύνταγμα σαφώς ορίζει ότι δεν μπορούν να παρέχουν αυτά. ανώτατη δημόσια παιδεία το παραγνωρίζουν όλοι αυτοί που είναι και πατριώτες και του συντάγματο και της νομιμότητα και της ηθικής και λένε διάφορα και ενώ το επικαλεί το Παπαδόπουλος για να κάνει να στολίσει κάπως το λόγο του βγαίνει ο Υπουργός και χρησιμοποιεί την ημερομηνία θανάτου του Κολοκοτρών και δεν μπορεί ο Κολοκοτρώνης τώρα να έχει πει κάτι τέτοιο δεύτερο παράδειγμα. Πέρασαν διαμάντια γίγαντες τη επιστήμη, Έντορ Τζένερ, Λουί Παστέρ, Ρόμπερτ Κοχ που ουδέποτε, ουδέποτε, ουδέποτε ψήφισαν τέτοιου νόμου που ψήφισαν εσεί. είπατε, Ότι δεν, θα, δεν πήραν ποτέ τέτοια μέτρα, συγκράτησα δύο ονόματα. Ο Παστέρ απεβίωσε το έτο 1895 και ο Κόχ απεβίωσε το έτο 1910. Η πανδημία προέκυψε στον πλανήτη Γη το Δεκέμβριο του 20 Άρα αποκλείεται ο Κόχ και ο Παστέρ. Να έχουν αποφανθεί καθολοκληρία για τα μέτρα αυτά. Δεύτερο ρούμπομα από τον Υπουργό. Πάλι άλλο έλεγε ο Βουλευτής, άλλο. Προφανώ έχει καταλάβει ο Αδίνο Γιουριάδη, αλλά το κάνει για χαβαλέ, για να τον ταπώσει έτσι, για να πιάσουν του ψηφοφόρου αυτού που δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά παρομοίωση πραγματικότητα στα σχήματα λόγου. Και σου λέει: Να τον τάπωσα πάλι τον βουλευτή, είναι και από το ανταγωνιστικό κόμμα, γιατί στα ακροδεξιά τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό. Οπότε όλα θα παίζουν ακόμη και οι παρομοιώσει. Έχουμε αφήσει πίσω ένα άλογο το οποίο το έχουμε εμεί εδώ δεμένο. Είμαι άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο. Μαρία Κατίνα Ελένη. Αγαπητέ Αντρέα, αγαπητέ Γιάννη, αγαπημένη μου. On, Αγαπητή Ελένη. Κάπιτε Λευτέρη, Γιανάκι, εγώ Γιώργο Παπανδρέου. Τάκι, τάκι έζη Υπάρχει ένα πρωθυπουργό και αυτά πρέπει να το αποδώσουμε το εύσημα στο Μητσοτάκι. Ο οποίο καλπάζει ανάλογο. Απληκτικό. Και κάτι το αλογό μου. It's too good to be too. Abdersia, Abdersa, Vladimir, Απτερζά, Βαντιμίρ, Σοχαΐμ, Απτελέκ. Μάνα. Μάνα. Παπά μου. Πατέρα. Παππού μου, γιαγιά μου. Και ο παππούς και ο πατέρας. Είναι ωραίο Καβλα Και θα έρθει πρώτο Το άλογο μου Το πονηρό Το τέλο του έρωτα Και όσα έχω Θα του τα βάλω Τα αρκή Α... μα Για να του δείξω Πως αγαπώ Αυτά με τα άλογα λοιπόν Εδώ ελληνοφρένια 2 11 10 80 880 Το τηλέφωνο επικοινωνία. Μπορείτε να καλείτε Άλογο και ο αποστόλης Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά Radioπαπάκιπαραπολιτικά.gr Είναι το mail του σταθμού Αυτή την ώρα το βλέπω εγώ Δημήτρη κύρκο ρυθμίζει τον ε, ήχο Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή Γιατί μόλι πριν λίγο βγήκε και ανακοίνωση Από την ΕΣΕΟ, ότι συμμετέχουμε και εμεί. Ε, στο, στην απεργία που γίνεται και βλέπω πολλούς ε, συναδέλφους ε, μέσα ενημέρωση να λένε ότι είναι απεργία της ΑΔΕΔΗ δεν είναι απεργία της ΑΔΕΔΗ συμμετέχουν αύριο ε, 35 εργατικά κέντρα 21 ομοσπονδίες είναι κάτι πάρα πάρα πολύ μεγάλο μέχρι και οι δημοσιογράφοι συμμετέχουν με στάση από τις 12 ω τι 4 και βεβαίως είναι ακριβώς ένας χρόνος από το, τη δολοφονία στα Τέμπη Οπότε καταλαβαίνει ο καθένα την σημασία όλου αυτού. Πόσο μάλλον που υπάρχει και σύνθημα ε, τα κέρδη τους, οι ζωέ μα, που αποδεικνύει και δείχνει και θυμίζει πάντα για ποιου λόγους πρέπει να έχουμε εγρήγορση, να έχουμε κινητοποιήσει, να συμμετέχουμε, να δρούμε. Γιατί πολλέ φορέ τα κέρδη καλπάζουν, λάθο, πάντα καλπάζουν τα κέρδη και πολλέ φορέ αυτό έχει συνέπειε στι ζωέ ανθρώπων, είτε σε μαζική. Κλίμακα όπω έγινε στα Τέμπη είτε σε άλλε κλίμακες όπως το βλέπουμε και το ζούμε καθημερινά. Οπότε αύριο στην απεργία είμαστε και εμείς, συμμετέχουμε εκεί. Ό,τι πείτε στους λαούς σήμερα θα παίξει από παρασυμβή και μετά. γιατί πέμπτη θα έχουμε μια εκπομπή για τα, τα, τα όσα έγιναν στα Τέμπη πέρυσι. Για το έγκλημα των τεμπών. Τα είπα μετά τις συστάσεις. Πάμε τώρα θα ακούσουμε πρώτο μέρος λαού. Κολλάμε και τις πρώτες δευμίσ Έλα, μεγάλε. Έλα. Έχω ένα προβληματισμό. Τι? Δεν ξέρω ποιο μαδομούνι να παρατηρήσω. Αυτό τη Μπάρκα Καινούριου ή του ΣΥΡΙΖΑ. Βοήθησέ με. Και εμεί τι κάνουμε, σύντροφοι και Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Το ίδιο είναι. Εγώ νομίζω θα έμενα στο Μπάρκα Καινούριου που μοιραστήκαν τον ίδιο κόμενο. Ναι, ρε, Γαμότο. Και στο ΣΥΡΙΖΑ μοιράζονται τον ίδιο πρόεδρο, τον Τζίπρα. Αυτό να γίνεται χαμό και εκεί μαδομούνι. Ναι, ναι, όχι. <συρίζε> εκεί μοιράζονται την ίδια αριστερά, α πούμε. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Ε. Τι να κάνουμε. Ε. Αλλά <συρίζε> γι' αυτό σου λέω Μπάρκα καινούριο. Είναι και πιο έμπειρο το ξεκατέγειασμα αυτέ. Μα και αυτή είναι η Δηλαδή θα σε τέτοιε περιπτώσει <laughs> πα στο original. Έχει δίκιο. Πώ διάλεξε ο κόσμο στο Μητσοτάκι, σου λέει τώρα ανάμεσα σε δύο μνημονιακού, διαλέγει τον αυθεντικό. Όχι τώρα τον τέτοιο που το παίζει. Ελαμάνα μου, ελαμάνα μου. Ε. Έλεγα λέ. Καλή βροχερή και δροχερή εβδομάδα. <laughs> Αχ, Rainy Day. Rainy Day. <laughs> ε, ναι, ναι. Πέρπολ Rain. Πέρπολ Rain. Purple rain. <laughs> <Purple> rain. <laughs> Ωραίο καλλιτέχνη και μεγάλο δημιουργό και θεό χωρέτο, έτσι. Ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, να σου πω το επιστέγασμα τώρα να πω. Δεν ξέρω τη σούμα να πω, πώ θα το εκφράσω. με το συνέδριο αυτό που έγινε τελείωσε χθε. Το μόνο που μου μένει στο μυαλό, σαν επιστέγασμα σου είπα, σαν σύνολο στη σούμα, είναι αυτό που λένε. Αλαλαταχύει, λιτών, ασεβών. Αγώνα μου ήταν αυτό που λένε τη σπουτάνα στο κάγκελο. Δεύτε, λάβετε τελευταίων ασπασμών. Μπορεί. Έβαλε, κοίταξα, ο μεγάλο πολιτικό αυτό ο Τσίπρα έβαλε την ταφόμπλα Και ήρθε ο Κασελάκη τώρα που να κάνει το τσιμετάρισμα γύρω-γύρω. Γιατί ξέρει την ταφόπλακα επάνω, Μετά κάνουν τσιμετάρισμα. Θα βρεθεί και κάποιο να βάλει το σταυρό και τι φωτογραφίε. Και του αναβλέπω στο 3%. Το θέμα είναι να ξυπνήσει ο κόσμο. Να ξέρω εγώ να γλαμώ το δω. Αρχίζει και κοπανιέ σε κάποια στιγμή. Πώ θα ξεφορτωθούμε το γουρνομάτι. Κοπανιέ από το γέλιο, δε κοπανιέ. Όταν του βλέπει από το γέλιο, κοπανιέ. Είμαστε κυριολεκτικά περικυκλωμένοι. Yeah. Ο απτο αντισύριζα μέτωπο. Μα ζημίσουν! Σε μισό, σε μισό, σε μισό! Δηλαδή έχει περίμενε να ξεφορθεί στο Γουρλομάτι με τον άλλο που φοράει τα δύο νούμερα μικρότερα από του κάμψη και τον παρελθόν του κοντό. Όχι, ρε είμαι Εγώ Δεν είμαι κάτι τέτοιο. Α. Και ούτε με αυτή τη άμεση. Απλά βλέπω το Γουρλομάτι ξανά, κάτι αγρότε, κάτι αστυνομική, κάτι στρατιωτική, κάτι συναξιού με τα φάση του ανάξα τη Γέρη. Θα ξαναβάζουμε το Γουρλομάτι και είμαι για μεγάλο σόου ξαναπήλα να φύγω μετανάστευ. Καλάβω με τι γαλήνη γιατί είπαμε η κάλυγι, έχει τρύπα, αλλά δεν είναι εννοή μου. Άσχημα πράγματα. Κοίτα βλέποντας αυτούς που κυβερνάνε και τον νημού σε αυτή την περίπτωση άσχημα πράγματα γέννησε. Ναι, ναι και το βλέπω να ξαναγεννάει καμιά κεσαρική πάλι, ξες τίποτα, δέντρα να ψηφίζουνε. Γνωστή τα αυτοί κοιτσόξαπι, είναι η χειρότερη μορφή δεξιάς και η ιερέα κόμμα του Καραμαλή είναι άγγελο μπροστά σε αυτό που κυβερνάει σήμερα. Συκτά τα κολομέρια, πάει Γεια σου, Τζαλιά μου. Γεια σου, Μανάρη Τι κάνει. εδώ. Ξέρει, αυτό που πάθανε οι συνεδριακοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο που παθαίνουμε και μερικοί την ώρα που σε παίρνουμε τηλέφωνο που χτυπάει, χτυπάει και λε θα το σηκώσει. Και νιώθει ότι είναι μέσα εδώ στην καρδιά. Α, το νιώθει. Βέβαια, φυσικά. Και μετά το λόγο και λες, λες, πω, πω, πω, θα την πω τη μαλακία, δεν Θέλα και λίγο παραπάνω. Φωνάζανε, φωνάζανε αυτού εκεί πέρα που γούριαζε. Δεν ακούγονταν σαν το Χίτλερ εκεί πέρα στο Κογκρέσο, Λυρενβέργη, που φώναζε, αοριόταν. Αυτό που για τα ευρώ, κάτι. Κα... Στο ευρώ μα! Δεν μπορεί να το υπερασπίσει, μην βγαίνει την τηλεόραση! Δεν μπορεί να το υπερασπίσει, μην βγαίνει την τηλεόραση. Και καλά εντάξει είναι. τώρα μην κάνεις και εσύ ατυχείς Αυτό είναι το θέμα σου Ατυχείς ε, εξύ δεν σου είπα και εγώ τη μαλακή μου Καλά έκανες, καλά έκανες. Και πάντα προσπαθώ να βλέπω το μέλλον Έχω περάσει και από άλλα υπουργεία Και έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου Προσέφερα στους κυβερνήσεις και στη χώρα πολύ σημαντικά πράγματα Και έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου Κατά τη γνώμη όλων Αυτό είναι αντικειμενικό, όλοι του πλανήτη Δηλαδή όλοι μιλάει γι' αυτό Για το σπουδαίο έργο που άφησε πίσω το ένας χρυσοχοήτης, ένας υπουργός Κανένας άλλος υπουργός δεν έχει αφήσει τόσο σπουδαίο έργο αυτή την ώρα Είναι στο Υπουργείο Μεταφορών, όπω ξέρουμε, έχουν δίμερη κινητοποίηση και οι ταξιτζίδες Και σήμερα και αύριο, έκαναν πορεία νωρίτερα. Έχουν φτάσει πάνω στο Υπουργείο Μεταφορών, στο Παπάγου, στη Μεσογείο. Έχει ανέβει η διοίκηση στο γραφείο τη κυρία Αλεξοπούλου, τη Υφυπουργού. Ε, την ενημέρωσαν για τα αιτήματά του. Του έδωσαν κάτι απαντήσει που ήταν κατάληπτες και έχουν μείνει εκεί. Η διοίκηση είναι μέσα. Δεν φεύγει, λέει. Μα πήραν τηλέφωνο. Δεν φεύγουν από το γραφείο τη Υφυπουργού. Από κάτω απ' έξω, είναι οι υπόλοιποι ταξιτζ Αυτά συνεχίζουν και αύριο γιατί τους διαλύει κανονικά η κυβέρνηση με όλα αυτά που κάνει, τα μέτρα που φέρνει. Έχει βρει την χρυσή Γελάδα, τα ταξί γενικότερα και προσπαθεί να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει και από το συγκεκριμένο βεβαίως κλάδο τέμπι. Πάμε στο θέμα τέμπι, απασχολεί πάρα πολύ. Εδώ και μέρες γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται συζητήσεις. Χθες είχαμε δύο εκδηλώσεις, μία στην Ισσία στο κτίριο του, στην Οδό Ακαδημίας και μία άλλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μίλησαν γονείς, μίλησαν συγγενείς, μίλησαν ειδικοί, εμπειρογνώμονε, πραγματογνώμονες για όλα αυτά που πάνε να Μέχρι και η εισαγγελία του Αριού Πάγου είδε και απόειδε επιτέλους. και έβγαλε προχθές μια εντολή προς τις δικαστικές αρχές να διαρευθούν όλες, έτσι αναφέρει, όλες οι κατηγορίες, καταγγελίες των συγγενών, ώστε να μην μείνει τίποτα αναπάντητο από την πλευρά της δικαιοσύνης. Νομίζω έχει αργήσει πάρα πολύ αυτό. Το μπάζωμα έγινε πέντε μέρες μετά το έγκλημα. Το μπάζωμα πάνω στην περιοχή. Θα έπρεπε την επόμενη ώρα, με το που πήγαν τα φορτηγά και ρίχνανε χαλί και γαρμπίλι και πίσω. Έπρεπε εκείνη την ώρα να επιληφθεί ο πάγος, οι δικαστικέ αρχέ, η πολιτεία, οι υπουργοί, η περιφέρεια. Όλοι να σταματήσουν, γιατί είναι τόπο εγκλήματος και χρειάζονται όλα τα στοιχεία και το παραμικρό στοιχείο είναι πολύ χρήσιμο. Δεν έγινε τίποτα τότε. Μόνο οι συγγενείς φώναζαν και κάποια μέσα ενημέρωση και πέρασαν. Δώδεκα μήνες τελικά, δώδεκα μήνες και έρχεται η εισαγγελία του Αριού Πάγου δύο μέρες πριν να πει κοιτάξτε και τις καταγγελίες των συγγενών. Δεν αλλάζει κάτι τώρα και να τις κοιτάξουνε τις καταγγελίες δεν αλλάζει κάτι. Σήμερα το πρωί βγήκε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, ο Δημήτρης Σιόρδρας και μιλάει για την Εξεταστική Επιτροπή. Ε, ακούω και την αντιπολίτευση η οποία σας κατηγορεί και για συγκάλυψη και υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα όπως για παράδειγμα γιατί δεν κλείθηκε ο κύριος Γενιδούνιας ο οποίος για παράδειγμα ε, είχε προειδοποιήσει την πολιτική ηγεσία την τότε για αυτό το οποίο ε, δυστυχώς ήρθε. Εντάξτε, η Επιτροπή έκρινε με βάση κάποια κριτήρια. Υποθέτω ότι για τον κύριο Γενιδού να μπορώ να το, επιθε... να το υποθέσω επειδή είναι πολιτικό τέλεχος κάποιου κόμματος. Είναι εκπρόσωπος Υποθε... εργαζομένος. Όχι, ναι, ναι υπάρχει αλλά, υπάρχει ήταν αλλά ήταν και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Όλοι είναι σε κάποιο κόμμα, όλοι οι μάρτυρες ανήκουν σε κάποιο κόμμα, σε οποιοδήποτε έγκλημα, πόσο μάλλον εδώ. Δεν καλέσανε δηλαδή τον συνδικαλιστή που είχε βγάλει και ανακοίνωση και είχε προειδοποιήσει επειδή ήταν μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει το κριτήριο ή επιτροπή εξταστική αν προκειμένου ή το δικαστήριο το τάδε αύριο μεθαύριο Να ξέρει ότι αυτό μπορεί να έχει και κάποιο σκοπό, επειδή υπηρετεί κάτι άλλο, με μια κομματική σκοπιμότητα άλλη. Αλλά όμω εδώ είναι πραγματικά γεγονότα. Έχουν βγει ανακοινώσει, έχουν προειδοποιήσει. Γι' αυτό δεν τον κάλεσαν, επειδή ήταν μέλο του άλλου κόμματο. Αυτά λοιπόν από τον υπέθεσε, όπω είπε ο ίδιο, υπόθεση έκανε ο διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Δημήτρη Τσιόδρα. Σε μια από αυτέ τι δύο εκδηλώσει που γίνανε χτε, μίλησε η Δέσμη Αγκανίδων, η μητέρα του νεκρού. Γιώργου Παπαζούγλου. Μετά την απομάκρυνση του επιφανειακού χώματο, ο χώρο καλύφθηκε από ε, στρώματα που προκάλα, χαλίκι, άμμο, πίσα. Μια διαδικασία που στη βιβλιογραφία συναντάται ω προτινόμενη διαδικασία απορρίπανση εδάφου. Η διαδικασία αυτή, μα είπε ο κ. Λακαφώση, ότι ολοκληρώθηκε την Δευτέρα. Την Δευτέρα δεν είχαν ακόμη θαυτεί όλα τα θύματα. Η κηδεία του Γιούμα έγινε την Τρίτη. Μπορείτε να αντιληφθείτε το μέγεθος της σπουδή και της βιασύνης να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες. Αυτή η ενέργεια είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρη εγκληματική αλλίωση του τόπου του δυστυχήματο, αφού χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία που θα βοηθούσαν στη διερεύνηση των αιτιών τη έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε. Να σημειώσουμε ότι για την αλλίωση εξοδεύτηκε ποσό μεγαλύτερο των 650.000 ευρώ, τριπλάσιο από αυτό που απαιτούνταν για την επισκευή του κτηρίου τη τηλεδίκηση τη Λάρισας που κάηκε το 2019. Η ανάθεση στι εταιρείε που εκτέλεσαν το έργο, Γι' αυτό λένε όλοι δεν υπάρχει δικαιοσύνη Σε αυτόν τον τόπο Για κάτι τέτοια στοιχεία Για αυτές τις μαρτυρίες Και δεν είναι μία Είναι πάρα πολλές Και ακούγονται εδώ και μήνες αυτές οι μαρτυρίες Από τις πρώτες μέρες μόλις έφυγε το πρώτο σοκ Οι συγγενείς, οι γονείς Προσπαθούν οι ίδιοι Να ρίξουν φω σε αυτή την υπόθεση Και να οθήσουν να σπρώξουν τη δικαιοσύνη, να κάνει τη δουλειά τους και βλέπουμε πώ έρνεται η δικαιοσύνη όλο αυτό τον καιρό, ένα χρόνο τώρα απρόθυμη, το ίδιο πρόθυμη και η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή και η κυβέρνηση ίδια, όλοι είναι απρόθυμη, δεν θέλουν να ρηχθεί η φως παρόλα αυτά όμως πιέζουμε όλοι και μπορεί κάτι κάποια στιγμή να γίνει θα μείνουμε λίγο στην κυρία Δέσποινα Γκανίδου γιατί χθες είπε κι άλλα Λίγε μέρε μετά το δυστύχημα, και παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα από του πραγματογνώμονε που διερευνούν το δυστύχημα, και ενώ ακόμη η Εριέτα αγνοείται, αρχίζει η απομάκρυνση του επιφανειακού χώματο σε βάθο περίπου ενό μέτρου. Ένα μέρο από τα χώματα μεταφέρθηκε στο κουλούρι, το υπόλοιπο προ στο προορισμό. Τα χώματα αυτά περιείχαν την τέφρα και το DNA των 30 απανθρακομένων θυμάτων και τη Εριέτα. και προσωπικά του αντικείμενα. Γνωρίζουμε ότι μετά την κάψη του νεκρού παραδίδεται στους συγγενείς η τέφρα του. Όμως, των δικών μας νεκρών, η τέφρα πετάχθηκε. Η ενέργεια αυτή αποτελεί ύψιστη ύβρη και ασέβεια τα θύματα. Ελλάδα 2023, Ελλάδα 2024, η αιρεία τα που αναφέρει η κυρία Γκανίδο είναι αγνοούμενη. Υπάρχει μια κοπέλα που δεν έχει βρεθεί τίποτα. Ενώ λοιπόν υπήρχαν... το έγκλημα που είχε γίνει μια εβδομάδα πριν και ενώ είχαμε και αγνοούμενοι Πήγαν και μπάζωσαν έριξαν και πίσω από πάνω έριξαν και τα χαλή και τα περιγράφει πολύ αναλυτικά την περιοχή το έκαναν αυτό και μετά από μήνες όπως είπαν οι πραγματογνώμονες πάλι χτες στις εκδηλώσεις βρήκαν ανθρώπινα μέλη κάτω από σίδαρα και κομμάτια Σε, σε μια άλλη περιοχή που είχαν μεταφερθεί έχουν μεταφερθεί πια στο κουλούρι που λένε τα, τα βαγόνια και έχουν βέβαια χαθεί τρία κοντέινερ δεν υπάρχουν πουθενά από την εμπορική αμαξιοστοιχεία δεν υπάρχουν τρία κοντέινερ τελευταίος σε αυτή την ενότητα ο κύριος Χριστός Κωνσταντινίδης εκπρόσωπος των ε, συγγενών βγήκε σήμερα το πρωί στο Μέγγα Άρα το Υπουργείο Που υπήρχαν αρκετοί υπουργοί τα τελευταία 10 χρόνια που συμμετείχαν και τα, και τα όντα, όπω λέει και από τη Σύμβαση 717, δεν ολοκληρώθηκαν τα συστήματα, που είχαν υποχρέωση σε δύο χρόνια μέσα να ολοκληρωθούν 2014 με 2016. Όλοι οι υπουργοί που συμμετείχαν σε αυτό και δεν τα ολοκλήρωσαν μέχρι και σήμερα, ε, νομίζω ότι είναι υπεύθυνοι και πρέπει να απολογηθούν από το φυσικό δικαστή που είναι τα ελληνικά δικαστήρια, τα οποία πρέπει να μα αποδείξουν οι πολιτικοί ότι τα έχουν και εμπιστοσύνη, γιατί εμεί εν μέρη, Έχουμε εμπιστοσύνη στους Έλληνες δικαστές, υπάρχουν και καλοί δικαστές και θέση στο θέμα των τεμπών νομίζω ότι θα κάνουν τα δύνατα δυνατά να βγει η αλήθεια και να, να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Εδώ και το σύνολο των υπουργών που έχουν διοικήσει από το 12 και μετά. Λάος τώρα μέρος δεύτερον. Ε, τι, ναι, εγώ γιατί. Πε μου ποιο ξεφύλο, έχω φτάσει τώρα σε επεισόδια του Φλεβάρη του 23. Είναι ένα χρονοπίζω. Οκ, okay. εντάξει, το Φλεβάριο του 23 ποιος... σκύλοι. Ναι, ναι, ναι. Δεν εγώ, θέλω γιατί... να σα ταράξω ότι θα γίνεται η επόμενη χρονιά. Άρα να πάνε, δεν έχω διαστάσει. Κανόστα μου έτσι ξεκίνησε από κάτι παλιέρε εκπομπέ. Κάτι ακούω γύρω γύρω, κάτι του κανεί. Θα σου πω. Πιον έχετε βάλει στο SoundCloud και βάζει τα επεισόδια και τα βάζει με παύλε και κενά και καθέτο και όπω έχουμε βάλει τώρα. Ή καλοί δουλεύαν. Άμα του βγάλω αυτό. Όπω καταλαβαίνει, όποιο βρήκαμε. Δώσκώ Ορθώσω. Δεν μπορώ έτσι να μην βρίσκω τα επεισόδια. Ραδίξτε να βγει τι κοτσίδε μου. Απήγε να πει τα βυζιά και το μετάνιο, σα έχει δυνατή. Ναι, ναι, ναι, Αντάλογα. γιατί δεν είναι μεγάλα, δεν έχω φάει πολλή κοτσίδα. Αυτό, αυτό ή, ή κοιτάζει να πολιτικά ορθώ σου, θε δεν μπορώ. Ε, είναι και αυτό τώρα, yeah. ε, είναι, μην με εκθέτει, σε παρακαλώ. Yeah. Να σου πω το παίζω φανατικό ακροατή, κάνε μου κουή. Α, δεν είσαι, το παίζει. Το παίζω, το παίζω, ναι. Αναλόγω με το κουή θα βγει. Για πε. Οκ, okay. ποιο είναι το επώνυμο Μίλτο. Uh, τι πάρταρε που Διογέννη, Διογέννη πιτσαπίδουλα είναι. Α τα φτα, τώρα το έβγαλες, μαφία. Άς λοιπόν, ας. άλλο, ποιο είναι το επώνυμο, Άλκη. Τελερέ, πάρταρε, πάρταρε, δύο 0 Τι πάταρε νούμερο, πετίνει είναι. <laughs> Νομίζω <laughs> ότι τα βρίσκει κιόλα, σαν χλαμάρα. <laughs> Και που τα ακού, τσάμπα τα ακού. Έλα. Σε έχω σε έχω, άστα αυτά. Ναι, καλή σα ημέρα, ο κύριο Μπαρμπαγιάννη. Μπαρμπαγιάννη, όχι σαν το Uzo. Συγγνώμη. <laughs> <laughs> <laughs> ότι <laughs> συγγνώμη, δεν <laughs> μα έλεγε εσύ ένα πιτσαπιδούλου. <laughs> <εντάξει, laughs> θα το σωστό. <laughs> Χίλιο, συγγνώμη, έτσι το είχαμε σημειώσει. <laughs> Ποιοι? ζητώ συγνώμη, Είχα μιλήσει με το λογιστή σα, είχα πάρει τυχέ κρίσει. Εμεί είμαστε από ενέργεια και μου είχα ότι θέλετε προσφορά. Είχε δέχεται επαγγελματικό τιμολόγιο. Και μου είπε, πάρτε τον κύριο. Εγώ εγώ το γράφουσα, σα ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει, εντάξει. Ό, είπαμε, με ρογκιαλάτ. Εντάξει, εσεί παίρνετε λίγο προσφορέ, έτσι. me Όχι, αν την έχετε ακουστά. Τα ντολμαδάκια. Όχι, oh, τα καλά, δάντανε. Και τώρα, Καθαρίδα Αυστέρα, θα τα πάρουμε κι αυτά. Α, τα βλέπει. Λοιπόν, είδα, είδα. Αυτά τα ντολμαδάκια παράγουν ρεύμα. Όχι, τα καημένα, καμία σχέση, oh, δεν έχουν. Κρίμα, ήθελα να κάνω ρεύμα <laughs> του κλοπίτσα. Κλεβα μια κονσέρβα. Ωραίο ήταν αυτό, λοιπόν. Καλό, Ωραία, λέω πέρα, μερικά χαριτωμένα. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Γιατί... Προσπαθώ κι εγώ εδώ. Καταλαβαίνω. Εδώ, ποιο λεία στιγμή στου φίλου του γίνεται stand-up comedian. Ναι, σωστό κι αυτό. Εσεί ενδιαφέρεστε για επαγγελματικό. Για επαγγελματικό, ν Δεν μπορώ του εραστέχνε. Λοιπόν, εσά τώρα, επειδή είστε το κίτρινο, το γνωρίζετε αυτή υποχρεωτικά, στο επαγγελματικό. Έχουμε πρόγραμμα με 13,3 και με 1 ευρώ παγίο. Τσάμπα. Δεν ξέρω, αν κοροϊδεύετε, δεν ξέρω αν έχετε βρει αλλού, Αυτό είναι. Απλά μου πω θα με βγάλετε μολύ από τη δύσκολη θέση. Γατώνει ο λογιστή. Καλά έκανε λογιστή, καλά έκανε. Όντω δεν ηρωνεύομαι, είναι όντω καλή τιμή. Έ, στο, στο επόμενο στάδιο θα μου δίνετε και λεφτά, από ό,τι καταλαβαίνω. Αφιτε τι έφυγεστε τώρα. Mm. Τέλο πάντων, θέλετε να σα στείλουμε σε κάποιο email την προσφορά του συμβόλου να δείτε, θα Ναι, σημειώνει βρήμα, βεβαίως, βεβαίως Γράψτε ναι. λίγο ναι, ναι. Ελληνοφρένια, παπάκι Με δύο L Ναι, γmail.com εντάξει. εντάξει, κύριε Μητρή καλά Και συγγνώμη, που σας άλλαξα το όνομα Σιγά καλέ. καλή συνέχεια, εντάξει, εντάξει. να είστε καλά Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε Γεια σας, γεια σας Ξέχασα πριν να σου πω. Και τι πειράζει. Άκουνα... Το ξέχασα, πάει τέλειω. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό για σένα να μπορεί να είσαι τέτοιο, αλλά σημαντικό για του υπόλοιπου. Yeah, υπάρχει μια τέλο πάντων ομαδούλα που λέγονται εκπαιδευτικοί. Αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν από σχολείο σε σχολείο και υποτίθεται ότι του πληρώνει το κράτο ο διφορικά. Πρόσκενα δει. Το κράτο του έδινε 15 λεπτά το χιλιόμετρο. Ξέρει εδώ και ποσα χρόνια. Από πριν γυρίσει σε εγώ, Και η κυβερνησάρα μα το Γενάρη το έκανε 20 λεπτά το χιλιόμετρο. Πρέπει του πατάφιλου κάτωρε, έτσι. Έχουμε ισοδάσει. Θέλετε και, και απεργητέ. Δεν βλέπετε λίγο. Α κλείσουν όλα ρετάρτη ρε, όλα την απεργία κάτω στο δρόμο. Και πάμε τώρα στον γάτο τα χέρια από το Στέφανο στο Σύριζα, δηλαδή στο συνέδριο που έγινε προχθέ. πολλές συζητήσει, πολλά πάνελοι γύρω από όλα αυτά. ένα Από αυτά τα πανελίχε φιλοξενούμενο των εξάδελφο Γιώργο Τσίπρα. Η εικόνα του συναντρίου δεν ήταν καλή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η απόφαση πέντε μήνε μετά την εκλογική του επιβελώνει ότι αυτό είναι ο πρόεδρο και πάμε με τι εκλογέ, τι επόμενε εκλογικέ μάχε με πρώτη τη ευρωεκλογία. Αλλά όχι ελευθε επιταγή, ο <Το> διοργία ήταν και λευκή επιταγή. Κανεί δεν έχει ποτέ λεφτική επιτατούτο, αλλά λέξει Υπερπαζανεί επιταγή. Οστα, απ' την μια μερικά δεν υπάρχει ελευθερία επιταγή, απ' την άλλη κανεί δεν είναι υποπροθεσμία. Το συνέδριο έληξε και πάμε νομμένη μέχρι τι ευρωεκλογέ τουλάχιστον. Μετά έρχεται ο Θεό. Όμω, από όλα αυτά που έγιναν στο συνέδριο. Έχουμε μία απώλεια, Ανδρέας Μικρούτσικος. Να ακούσουν οι ΣΥΡΙΖΕΗ. Εγώ βρίσκομαι στο χώρο της αριστεράς. Πολύ πιθανώς σε ευρωεκλογέ να τους ψήφιζα. Είτε λέγεται νέα αριστερά είτε λέγεται αριστερά. Με αυτή την εικόνα συνεδρίου κόμματος που είδα, ενώ έχω πολλές διαφωνίες με το Κουκουέ, θα ψηφίσω ΚΚΕ ω συνεπέση. Εγώ εφόσον θέλω κάτι δυναμικό, με παρουσία, να ασκήσει αντιπολίτευση σε αυτό το υπεροπτικό μονοπόλιο του, του Μητσοτάκη, θα ψηφίσω κουκουέ. Να τα και ο Άνδριας Μικρούτσικος κοστι... να θυμηθεί τα νιάτα του. Ε, ρωτάνε και κάποιοι, μου λέει ο Προστόλης από το λαό τώρα που μιλάει, να πούμε ποιοι απεργούν αύριο. Αύριο απεργούνε Πάρα πολύ. Αν βγάλει τη ΓΕΣΕ, την κομμωδία τη ΓΕΣΕ που δεν συμμετέχει πουθενά, δεν την νοιάζει, δεν είναι κρίστα τέπει, τίποτα, έχουν καταξευθυλιστεί όσο τίποτα σε αυτόν τον τόπο, είναι εκατοντάδε πρωτοβάθμια συμμορφωτεία, εκατοντάδε όμω, 35 εργατικά κέντρα από όλη τη χώρα και 21 ομοσπονδίε του ιδιωτικού τομέα. Βεβαίω και η ΑΔΔΔ καλύπτει το δημόσιο. Είναι αδύνατο να κάνουμε αναφορά το ποιοι έβλεπε ένα κατάλογο το πρωί. Δέκα σελίδες. Δεν τελειώνει ποτέ. Όποιος ενδιαφέρεται μαθαίνει από το σωματείο του. Ε, υπάρχουν τα εργατικά κέντρα που σας καλύπτουν ανανομούς. Βρείτε τα, κάντε και κάτι που τα θέλετε όλα έτοιμα. Φτάσαμε στο τέλος και όποιο θέλει και νιώθει ότι πρέπει να κατέβει κάτω για το έγκλημα των τεμπών. Α χάσει και τη δουλειά, πώ να το πούμε. Α κατέβει κάτω, α πάει αύριο. Γίνονται παντού συγκεντρώσει. Δεν χρειάζεται να πάρετε την άδεια ή να σα το πει το εργατικό κέντρο ή η Ομοσπονδία. Πολύ καλά και χρήσιμα αυτά, αλλά εδώ μείνει και κάτι παραπάνω από όλα αυτά. Τελειώσαμε εδώ. Φτάσαμε στο τέλο. Βάζουμε λαό. Μα πάει σε διαφημίσεις Γιώργος Πιέρω για το μαγκαζούν. Εμεί θα τα πούμε την Πέμπτη ξανά, μεθαύριο, λόγο στάση εργασία τη ΕΣΥΑ αύριο. Γεια σα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν κάνει. Καλά, Καλά, εδώ. Τι να κάνουμε με που βλέπουμε. Ο άλλο, Φίλε, μιλάει για το Βελιχίο. Ότι μιλάει για το ΕΑΜ, τέλο πάντων, και κάτι στηρίζει τον Κασελά, Φίλε. Τα ιερατεία μα έχουν προδώσει χιλιάδε φορέ και χρειάζεται κόμμα μελών.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 Ψήφιζα με αυτό το ίδιο κόμμα, ρε που έφυγε τόσα χρόνια. Είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω με τίποτα. Απίστευτα πράγματα.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 Κι άλλα, κα... είσαι ξηγισμένη. Τι που να μαλάκα, σου πει, με αγρότες, δεν με τα μου κι εγώ. Σε εγώ. Αλλά εγώ ξεκίνησα μαλάκα. Έχω για τον κασελάκι, να, πούμε, να Αυτά τα δεν μπορώ. που έχει την Κατή τσίρο είναι αυτό ο Συριάζα. Καλού χθε που έβλεπα διάγημα προς τον Στέφανο, Στεφανάκο μου άκου αγοράκι. Τι δουλειά έχει εσύ με τα λεφια του άπλυτου, με τα λιγδομένα τα μαλλιά του κουράδε σαν το φίλη, τον καρανίκα, η βλάχιστο που βγήκε χθε και σου μπει να πούμε ένα Τι Τη δουλειά έχει αγορά και μεσαιώφο παιδί γυμναστιακό δικό μα. Ο κόσμο μου έλεγε είσαι η ελπίδα μα, πίδα μας." μας. Τραβάζω στον πρόεδρο το Μίσοτάκι να σε φτιάξει νε, μαλάκα που ασχολήσε με τα λεσκια τα μπουδέλα. Θα το βγάλει στο διάγυμα για θα σε χαμηλέ. Λακικός. Ρε μαλάκα, ο Κασελάκη είναι ό,τι καλύτερο εμφανισιακά και σωματικά και υγιής άνθρωπος έχει εμφανιστεί στην πολιτική σκηνή τα τελευταία 100 χρόνια. Δεν είναι ο τον Γιώργος Παπανδρέου ή ο Μητσοτάκης. Έλα βρε μαλάκα, εντάξει ομοιό, ο Μητσοτάκης είναι ωραίος, ωραίος φίτη, ναι. Α, μην, μην ξεχνιόμαστε τώρα από τις ρίζες, δεν θέλω μαλακαίες, μαλα... Ξανατικά τώρα λοιπόν μας ο Μι... και διάγκαλα στο πρόβλημα. Όψιμο το... στα γεράματα, έλα σε παρακαλώ. Μητσοτάκι πάρω το στέφανό μαζί σου να γαμίνε και λαρδερε, στέφανε! Αστα λεσκια τα, τα μπουρτέλα! Αυτά είναι πουρδέλα! Αυτά θα τα βγάλει όλα, θέλω να τα πει μα Όλα. Ε μου νο... άγνω, δεν με βγάλε στου αγρόνο, γιατί με βγάλε. Έτσι γοντάκα, τι θέλει. Βγάλε με περιπάντα που σου άφη Μπορεί και όχι. Άρθφα να σε γραμμή, σα έχω ξαναπεί. Άρα όχι. <Συλίου>